Στοιχη 18-25: Η υπερφυσική γέννηση του κυρίου. 18 Η γέννηση δε του Ιησού Χριστού έγινε κατά των ακόλουθων υπερφυσικών και πρωτοφανή τρόπων. Όταν δηλαδή η μήτυρ του Μαρία ηραβωνίστηκε με τον Ιωσήφ, προτού να συγκατοικήσουν ω σύζυγη, ευρέθη η Μαρία έγκυο διαδημιουργική επενεργία του Αγίου Πνεύματο. 19 ο Ιωσήφ Δεοαυγωνιαστικός της, όταν αντελήφθη την εγκυμοσύνη, επειδή το ενάρετος και αγαθός και δεν ήθελε να την διαπομπέψει προς δημόσιων παραδειγματισμών, σκέφτηκε να της δώσει διαζύγιον μυστικά. 20. Όταν όμως αυτός συλλογίστηκε, αυτά, ειδού ένα άγγελο του κυρίου του εφάνισε στον ηρών του και του είπαν: Ιωσήφ, απόγονη του Δαβίδ, μη δοκιμάσει κανένα δισταγμόν και φόβον για να παραλάβεις στον οίκο σου τη Μαριάμ, την μνηστή σου διότι εκείνο που εγεννήθη μέσα της προέρχεται εκ δημιουργικής επενεργίας του Αγίου Πνεύματος. 21. Θα γεννήσει δε Ἰών και συ που από τον νόμον τοῦ 모σαϊκοῦν ἀναγνωρίσθης ἐπρωστάτης καὶ πατὴρας τοῦ θα καλαίσθη τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ τὸ πيون ἐν τῇ Ἑλληνικῇ μεταφράσει τῆς σωτῆρ καὶ θα δωδῶσῃ αὐτῷ τὸ ὄνομα διότι αὐτός φασόσῃ ὑπὸ τῆς Σαμαρταίας τοῦ νέου Ἰσραηλ πρὸ τὸν πιστέψω σωτῆρα καὶ θα γίνῃ μετὶν πίστιν αὐτīn οὐ πραγματικός λαός του Μοσαϊκόν αναγνωρίζεσαι προστά της και πατέρα του, θα καλέσει το όνομά του Ιησούν, το οποίο είναι στην ελληνική μεταφράζεται σωτήρ. Και θα του δώσει αυτό το όνομα, διότι αυτός θα σώσει από τα σαμαρτία σου των νέων Ισραήλ, που θα τον πιστεύσει ως σωτήρα και θα γίνει με την πίστη αυτήν ο του. 22. Όλον δε το θαύμα αυτό τη υπερφυσική συλλήψεως της Παρθένου έγινε, διαναλάβει πλήρη πραγματοποίηση και παλήθευση εκείνο που ελέγχθη από τον Κύριον δια του προφήτου Ισαΐου, ο οποίο είπε πολλού αιώνας πρωτήτερα. 23. Είδω η Παρθένος που δεν εγνώρισε ένα άνδρα, θα συλλάβει και θα γεννήσει ιών και όσοι θα πιστεύουν σε αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκών που μεταφράζεται ελληνικά «ο Θεός είναι μα. 24. Όταν δε ο Ιωσήφ εσηκώθη από τον ύπνον, έκαμε καθώς τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε εις οίκον του τη του, 25, και δεν ήλθε οι σχέσεις συζυγικήν μαζίν της ποτέ, άρα δε και όσο ότου εγένεσε τον πρώτον και μονάκριβον της και κάλεσε ο Ιωσήφ το όνομά του Ιησούν.